ναι ε, ναι γεια σας παναγιώτης λέγω από το στρατήριο. Το χημικό σα παίρνω για ένα κάποιο ποδήλατο που μου ενδιαφέρεστε, είστε Αποστόλη. Ναι, ναι, έχετε ποδήλατα, δεν έχετε. Ναι, ναι, ναι, εγώ έχω μεγάλο ποδήλατο. Γυμναστική. Ορίστε. Γυμναστική. Έχω και γυμναστική. Σταθερό δηλαδή, εννοεί στατικό ποδήλατο. Γυμναστική. Αλλά κυρίω ποδήλατα για έξω γυμναστική. Δρόμο, Κατάλαβα, δρόμο, κατάλαβα. Δρόμο, Ωραία. Έχουμε κάποιο καλό δρόμο, άσελο. Ε, όταν λε δρόμο, εννοεί κουρσά. Ένα κουρσάκι, κρυάρι. Όχι, κρυάρι, αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα. Δεν μπορεί να φέρουν παραγγελία γιατί έχω ένα, ένα, με τα κρυάρια έχω ένα θέμα, πάθο. Έχει ένα πάθο. Γιατί σε ενδιαφέρει, Για κούρσα. Ναι, θέλω να κάποια... βάλω την κυρά πάνω να την πάω, βόλτα. <laughs> Έχει κάποια εικόνα, κάποια μάρκα, κάτι. Έχεις δει Κοίτα, κάτι. Ε, επειδή δεν βρίσκω μονόκερο, μονόκερο θα ήθελα. Έτσι, ροζ, αυτά που, που χαίρουν χρωματιστά. Αλλά γι' αυτό κρυάρι, δεν υπάρχει μονόκερο. Μονόκερο. Ναι, αυτό που είχε μονόκερο τη μέρα που σε γνώρισα, που λέει. Όχι, δεν τιμωρώ καιρό. Κρυάρι, τε πώ το λένε, κούρσα θέλει, έτσι. Ναι, με κρυάρι όμω, όχι με ήσιο τιμό. Ναι, ωραία. Κατάλαβε τι λέω κρυάρι, έτσι. Ναι, ναι, κατάλαβε, ναι, αγωνιστικό κούρσα. Με κρυάρι, το τιμό είναι το στα κρυάρι. Το τιμό, εντάξει, κανονικά, ναι. Το γύρω-γύρω που πάει. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Έτσι είναι ορολογία. Κρυάρι, τέλο. Έτσι λένε. Έχει δει κάτι συγκεκριμένο, έχει δει κάτι γιατί. Γενικώ υπάρχει έλλειψη σε καλά ποδήλατα. Κοίτα, θέλω να Λόγω... είναι κάποιο ελαφρύ, να είναι καρμπον. Τέτοιο, πώ το λένε. Με κάρμπον. Ναι, μάρκα δεν έχει υπόψη κάτι. Μάρκα δεν έχω να κρυφτώ, όχι. Ε... Έχει, έχει κανένα ιντεάλ. Η ιντεάλτη δεν πρέπει να έχει καθόλου αυτή τη στιγμή σε κούρσα. Όχι, η Ιδεάλ δεν έχει σταματήσει την κούρσα από το 18, 10, εκεί περίπου, 19 ιντεάλτης κούρσες. Δεν έχω, τώρα εσεί τι προτείνετε τέλο. Και, και τι ρόδα θα βάλουμε πάνω, 18 αρά? Ε, πάχος εννοείς, τι λάστιχο. Ναι, ναι, τι λάστιχο. Ε, συνήθως έχουμε κοσπεντάρια πλέον πάνω, το έχει ήδη. Κατάλαβα, κατάλαβα, έχει ε. το πετάλι αυτό που κουμπώνει το παπούτσι πάνω. Ε, Συνήθω τα δίνουν τα πιο καλά, τα δίνουν και με χωρέ ή έχουν απλό πετάλι. Το κουμποτό μπαίνει έξτρα μετά. Εσεί έχετε δυνατότητα να βάλουμε κουμποτό, Γιατί είναι πιο ωραίο. Τρο τα μούτρα σου πιο εύκολα έτσι. Ναι, το κουμποτό ναι. Εντάξει, έχω τη δυνατότητα. Ναι, υπάρχει, έχω κουμποτά. Έχετε, και, έχετε και μποτίνια, ειδικά. Ε, παπούτσια που είναι κουμπόν. Ναι, ναι. έχουν και αυτά. Ναι. Α, αυτά είναι όλο είναι, ολοκλησ... είναι ψηλό ή είναι χαμηλό το παπούτσι. Χαμηλά, χαμηλά, τελείως χαμηλά. Έχει μήπως τέτοιο ξόφτερ, Σε ξόφτερνο, εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να βγει και λίγο ξόφτερνο, είναι ψηλό Ενώ μήπω το χρησιμοποιεί και για μια έξοδο μετά. Δηλαδή, φτάνει κάπου με το ποδήλατο, μην είσαι τώρα μετά, είναι ατσούμπαλα. Αυτά τα ποδήλατα είναι ατσούμπαλα. Ναι. ναι, σκάνε και μερικοί έτσι κατεβαίνουν με τέτοια παπούτσια και κυκλοφορούν. Ναι, γι' αυτό <laughs> είναι λίγο πιο. Είναι ωραίο γιατί <laughs> χορεύει και κλακέτα με αυτά, κάνει τσίκι τσίκι. Νοιαίο. Ναι, ναι, κάνει. Έχει και σανδάλια πάντως, ε, τέτοιο με κουμποτά παπούτσια πετάλια. Άχι... Μπορείς και, και, ναι, και πιο παραλία Πολύ σιριζαϊκό αυτό λίγο ναι, ναι, ναι. Α... Και, και μοτάκια ορυβατικά έτσι κάπως με τέτοιο Και αυτό πάλι σιριζαϊκό δεν, και... δεν είναι πολύ Όχι είναι πολύ σχοινούσα Πολύ σχοινούσα δεν θέλω δεν, όχι, Θέλεις πιο τέτοιο Πιο, έτσι... πιο, πιο σαντορίνη, κάτι πιο, πιο. σαντορίνη. Ναι πιο λουστρέ κάτι να είναι πιο έτσι λίγο πιο χάρι Να είναι <χει> λίγο πιο καλό να πα α πούμε σε μια στον Ιάρχος αν θε, Να πας σε κάτι της προκοπή. Αν θε να βρεις <χει> θε να ακούσει κάπου τη Μόνικα Με τι θα πας με το σαν Σιριζέο <χει> δεν τροπή <χει> Και να ρωτήσω α, σε περίπτωση που βγαίνει με σέλα αυτό ναι. Έχουμε καμιά σέλα να μην σκοτίζει τα παπάρια ε, Στους άντρε, ναι υπάρχει σέλα συνήθω. Ε, άμα έχει τρύπα η σέλα στη μέση που είναι για να μην χτυπάει τον μπροστάτη τέλο πάντων. Ναι, δεν το χτυπάει. Ε, ναι, επειδή σκύβεις πολύ, θεωρείται ότι είναι πιο σωστή για να μην χτυπάει τον μπροστάτη αυτή η σέλα. Έχει κάποια άλλη που να κουμπώνει στον μπροστάτη Όχι, να κουμπώνει όχι. Δεν να έχει δυστυχώ. <χω> Οπότε θα πάμε στη λύση χωρίς σέλα. Αν, αν βγάλουμε τη σέλα θα πάει πιο οικονομικά. Ε... Πάντα, ναι. Ό,τι διαφερεί, ναι. Πάει πιο οικονομικά και πιο γρήγορα. Ναι, θα είναι και πιο ελαφρύ. Πάντω, πάντως έτσι ελαφρύ σε κάρμπον θα βρούμε κάτι. Κοίταξε να δει τώρα. Ελαφρύ σε κάρμπον, κούρσα. Κούρσα. Ναι, ελαφρύ σε κάρμπον, κούρσα. Τι Δύσκολο το βλέπω. Γιατί, <laughs> δηλαδή... γιατί εγώ θέλω, θέλω γενικώ να είναι ελαφρύ και αν μπορούμε να βάλουμε στην πίσω ρόδα να βάλουμε πατάκια, να παίρνω δικάβαλο. Α, αυτό είναι πιο σωστό, εντάξει, ναι. Γιατί τώρα και... τα κάναμε μικρή με BMX, αλλά έχουμε μεγαλώσει, ναι. δεν είμαστε γι' αυτά. Αλλά να βάλει πίσω ναι. κάποιον φίλο να κάνετε μια βόλτα, μια γκόμενα, να κάνει bunny hop. Ε, να πα... Ναι, bunny hop. Έκανε εσύ μου BMX άσυλο και το γύρισε σε κούρσα. Πώ το έκανε αυτό, Το τώρα. γύρισα σε κούρσα, ναι. Ε, γιατί μεγάλωσα και τα BMX είναι αλυτία, πιτσιρικαρία. Και θέλω να κάνω Όχι, το... ναι, όχι τη, τα BMX το γύρισα σε Moundern μετά όλοι. Εγώ πήγα σε. Εγώ... Είμαι, είμαι ακραίο. Έχω ψηφίσει Α, να κατασταθεί. Έπρεπε... Λάβετε βαρουφάκι Α, είσαι... Ναι δικαιολογούνται όλα μα το σκεφτείτε τα Πάντα, ό,τι κάτσει. Και πήγα ναι. δηλαδή από οικολόγου πράσινου για να καταλάβετε σε κουβέλη ναι. και μετά βαρουφάκι. Ναι, ναι. Οπότε θέλω ένα ε... τέτοιο να βάζω τα πατάκια πίσω, να βάλω άτομο, να κάνω μπάνιχο, όλοι. Ναι. Να ανεβαίνω ναι. τα πεζοδρόμια, να κατεβαίνω τα σκαλιά με τον άνθρωπο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα είναι. Άμα το καταφέρει αυτό, θα είναι για βιντεάκια. Άρα θέλω θε... <laughs> να γυρνάω βίντεο εγώ. Άρα θέλω να βάλουμε και στην πίσω ανάρτηση με μπουκάλα στην πίσω ρόδα. Ε, Θα το φορτώσουμε ε, λίγο, γι' αυτό το θέλω ελαφρύ γιατί θα μπει πράγμα πάνω. Εσείς κάνετε με τα ε, το θέλω εγώ compact. Ναι, τα κα, κάνω, Πώς δεν κάνω. Ναι, πύραυλο το κάνω. Πύραυλο. <laughs> <laughs> Γίνεται, το φτιάχνω. Το στρατί που το ξέρετε. Το στρατή, με το στρατή είχαμε δεσμό, ένα καλοκαίρι, αυτό. Εγώ το ξέρω πιο καλά γι' αυτό, σίγουρα. Α, έχετε πιο μόνιμη σχέση. Ε, ήμασταν συμφιτητές εμείς, εντάξει. Α, όχι, όχι. εμείς <χει> δεσμό είχαμε ένα καλοκαίρι, δονούσα είχαμε πάει, γι' αυτό δεν τα μπορώ αυτά με τα... Α, ναι, τα ξεπέρασε. Τα μετά. σανδάλια, Είμαστε. ναι, δηλαδή τώρα σκεφτείτε, κάναμε ελεύθερο κάμπινγκ χωρί σκιά, ε, Δεν ήταν ευχάριστη η yeah. εμπειρία με τον στρατή. Ευτυχώ ήταν yeah. χημικό. Yeah, yeah. Αυτό μας έσωσε που ήταν χημικός και ήταν πολύ χρήσιμο για τι διοκοπές αυτέ. Yeah. Δηλαδή δεν υπήρξε χημία που δεν κάναμε. Ναι, πολύ χημία. <laughs> Εντό και εκτό συντονούσα, ένα φίλος με πώ το λένε είχε ένα παρεό, το είχε για σκέπαστρο, το είχε για μαγειό, το είχε για έξοδο και για σκέπαστρο και για τέντα. Τα πάντα όλα. Με... Και εμεί έτσι ήμασταν. Γιατί με ένα παρεό κυκλοφορούσε, τα πάντα όλα. Και εμεί έτσι είμασταν <laughs> με τον κοστή όταν ξαπλώναμε και φορούσαμε το παρεό, τέντα έκανε πάνω. Ναι, τέντα τέντα. Δηλαδή, ειδικά αν δεν πήλευε ο ένα <laughs> τον άλλον, γινόταν τέντα. Ναι, ναι. <laughs> <laughs> Κανονικά. <laughs> Ωραία. Λοιπόν, δέστο εσύ με το ποδηλατάκι και θα πάρε πάλι να τα πούμε, να βγάλουμε μια άκρη. Ναι, ναι. Οκ, θα Να ρωτήσω λίγο, από ό,τι μου είπε ο στρατή, μπορεί να μιλά μόνο κάπου μια με δύο, κάτι τέτοιο μου Εκείνη την ώρα με βολεύει, ναι. Εντάξει, θα σε. Εντάξει, οκ. Σχολάω από τη δουλειά μια μισή, γι' αυτό. Ναι, ναι, κατάλαβα. Εντάξει. Οκ, οπότε θα ξαναμιλήσουμε. Έγινε, να σε καλά. Γεια σα. Είσαι Έλα μανάρη είσαι καλά είμαι καλά. Είμαι καλά! Είμαι καλά! Είμαι καλά! Μιχάλη, Γεια σου Μιχάλη. χαλή. Εβδομάδα μας βλέπω για εντός σεζόν, τα αρχή μας δι... δι... άμα δι... είναι δι... να χαλάσετε δι... τον τουρισμό να κάνετε ζημιά, Τι σου φταίει μετά, εντάξει. Θα παραπονιέσαι Εμεί θα θα φταίει ε, εμείς, αυτό <Σελίου> Ποια καλαμάτα, μόνη καλαμάτα, όλη η Ελλάδα σε μια φωνή. Σε ένα ρυθμό ίδιο. Κυριάδου, κυριάδου! Να σου πώρε τι στήσα του κασικηγιά τότε η κανένη και η Δούρβουρ. Γράφει να τι έγινε αθώθησε, η Δούρου, τελικά. Δεν τους στη Αθώθηκε, η σπέκουλα όλη αυτή, η δολοφονία χαρακτήρα, όλη αυτό πήγε στράφη, κρίμα. Α, Βέβαια τελείω στράφη δεν πήγε γιατί κατάφεραν να βγάλουν τον πατούλι το χρυσό. Η περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη για να <ΣΥΣ> τώρα δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε! Στη γειτονιά μου και ξέρεις, ο Πατούλης 20 χρόνια ένα πάρκο δεν έχει ρεύμα. Έτσι είναι δίπλα, είναι όλα έτοιμα και μιλάμε για ικανότατο πολιτικό. Δεν το συζητάμε καθόλου. Τον Πατούλη δεν τον έχουμε για να είναι ικανός, τον Πατούλη τον έχουμε για το λούστρο. Άμα ήταν ικανός θα βάζαμε τον Πατούλη. Τέλο πάντων τώρα για το λούστρο, το άστο, μην πιάσουμε τα προσωπικά γιατί άστο, θα, θα πάμε φυλακή. <ΣΣΣ> Να σου πω, ε, θα συμφωνήσουμε, κάτσε λίγο, μην μου πέσει. Ότι είπε ένα σωστό Μητσοτάκη ότι οι υπουργοί του είναι και οι βουλευτέ είναι όλοι για τα πανηγύρια, Ε. Μια κυβέρνηση κουρελού. Το είπε χθε στην καλαμάτα, συμφωνούμε. Σε αγγλικά τσίπρα θα λέγαμε ότι είναι for the carnavals. Μητσοτάκη effect <laughs> Ωραίο ο Σωτήβα και ωραία και τα αγγλικά του. Καλύτερα από τα αγγλικά του Μητσοτάκη. Ούτε αγγλικά μιλάει, ούτε ελληνικά είναι σαν την καλομήρα ένα πράγμα. Λίγο απ' όλα. Yeah! Ναι, αλλά η καλομήρα είναι πολύ συμπαθής και γλυκιά. για τα βάζετε. Την πέρδεψα την κακομήρα τέλος πάντων. Ε, μπάσεις περιπτώσεις. Ενώ άλλος είναι αντιπαθέστατος. Μα πώ τον ε, αγαπά ε, ε, σε κάθε ε... πόλη της χώρας που πάει περιοδία. Δεν άρεσε την Καλαμάτα. Το είδα. Το Μητσοτάκη είχα μια δεν και τα Δεν είδε ξέχιλη μια αγάπη. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, Ναι, αυτό είναι ναι, ξεχυλίζει η αγάπη, αλλά πάει μπροστά στη δημοσκοπή σε 10 μονάδε. Αφήνουμε τώρα το μικωτάκι, και ω μοβμέδουσα είμαι έτοιμη να δαγκώσω. Να πει στον αγαπητό Θήμιο, επειδή γέρασε και ξεκούτιανε, βρήκε και έβαλε αυτόν τον ζουράρι. Να χάσει νησιά δεν είναι σπουδαίο. Τα ξαναπέμπει. Και, και να μην το πάρει. Δεν είχε πρόχειρο βρέτη τώρα που έλεγε μπορεί να χάσουμε το καστελόριζο, αλλά θα κερδίσουμε τη ρόδο. Δεν το είχε πρόχειρο. Μετά σα λέμε δεκανή και τη δεξιά και θυμώνεται. Δεν θα τα βάλει τώρα αυτά που σου λέω γιατί θα ενοχλούν. Το Δεκανίκια της δεξιάς το ακούω Αν και θα είχε ενδιαφέρον να πούμε δεκανίκια της δεξιάς Όποιον εφαρμόζει πολιτικές της δεξιάς Just Όχι όχι όποιον στηρίζει τη δεξιά δεξιά που δεν Συμφωνώ σε αυτό που λες πάρα πολύ Ενδεχομένως θα είχε ενδιαφέρον να, να το λέγαμε αυτό Για όποιον έστρωσε το δρόμο στις δεξιές Εκείς πολιτικές Να πατήσουν οι δεξιοί και Εκείς. να κάνουν ακροδεξιά Εκείς. Εκείς. πέρασατε το δρόμο. Σίσι κατελόγος τα κανάλια παντού και δουλεύατε σε κανάλια που ήταν ειδικά τους ρενεοδημοκρατικά δουλεύατε. Γιατί πάνω κανάλια που τα και αριστερή. Λεωνίδωσα από τώρα να σα πω ένα. Γεια σου λέω! Έναν εκδοτάκι έτσι. Α, θα ευθυμίσουμε. Πείτε μου, πείτε α. μου το χωρατό. μισάκι και ουαδιό. Πώ? Μακρύνετε το ένα και μου πρίξετε τα δυο. Oh, απα αγλάε! Πα, Παπαπά, παπα. Ντράπηκε και το αστείο ντράπηκε. Εντάξει πάντως ευχαριστώ για τη συνεισφορά σα. Στην σάτυρα, στην κομμωδία, στο χιούμορ, ευχαριστώ. Ότι θέλετε κάντε το Έχω πολλές επιλογές από τον γάλαθο. Τέλος πάντων, ευχαριστώ Βγάλτε το, γεια σας Όχι μα είναι εξαιρετικό αγαπητέ Δηλαδή τους σκέφτηκε πήρε τηλέφωνο υπεραστικό Θα το εξοποιήσω, να σε καλά, πάντα τέτοια